Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, του νόμους λύσαν οι οχτροί και εμεί γελούσαμε με τα κουσκούς, τα μεσημέρια. Πήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι οχτρί, και τους φιλέψαμε, οι δορκεγι, χωρίς ιδέα. Αμας τέλυπον λοιπόν, εδώ, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη Σαλονίκη. Λάνα κανέλη στο μικρόφωνο. Ο Μορτάκης είναι στον ήχο, η Νάνση είναι στη μουσική. Η εκπομπή μας, όπως πάντα, έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας διά του SMS real και no, 19650 στέλνετε το μήνυμα και διά του email studiopapakirilfm.gr το τηλεφωνικό κέντρο 2112-8200. Έχει μια άνοιξη που θα κρατήσει, όπως uh, λέει και ο Αντώνης ο Μορτάκης, γιατί πρόλαβε και είδε τον καιρό πριν από μένα ναι. ο καιρό θα κρατήσει και θα είναι ωραίος και ανοιξιάτικος το Σαββατοκύριακο. Και από Δευτέρα ομπρελίτσες, ομπρελίτσες, ομπρελίτσες, θα έχει τις φυσιολογικές, εξαιρετικά παρέτες και ζωτικές βροχές που έχει άνοιξη. Οι ειδήσεις δεν έχουμε σε κανέναν καλή Σαρακοστή, διότι η είναι 7 στην Ελλάδα. Είναι διαρκεία, είναι μνημονιακή. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τώρα τέταρτο. Και βεβαίω σήμερα ο Τσίπρα ξανατέλειωσε τη λιτότητα και ξανακλίνει του δρόμου που έχουν πολύ μεγάλη κίνηση και λόγω απεργία των μαζικών μέσων μεταφορά. Εξαιτία του γεγονότο του, θα φύγει ο κύριο Σαπέν κάποια στιγμή σήμερα το απόγευμα. Όποιοι κινηθείτε προ το αεροδρόμιο, να το ξέρετε, τώρα θα είναι κλεισμένα. Γιατί η χώρα είναι η ειρηνική, ασφαλή όταν οι δρόμοι τη είναι κλειστοί και προχωράνε μόνο οι ξένοι καλεσμένοι που έρχονται εδώ να μα πούνε ότι πρέπει οπωσδήποτε το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο να κάνει κάτι λίγο παραπάνω για να μείνει εδώ λες και κάνει προξενιό ανάμεσα σε γόμενο και γκόμενα που δεν τα έχουν βρει πάρα πολύ καλά για τον επικείμενο γάμο τους σε σχέση με το ποιος θα πληρώσει το προγραμμιαίο συμφωνητικό Δυστυχώ, αυτή η άνοιξη, εμένα προσωπικά, που είναι και γενέθλιο μήνα μου, μου επιφυλάσσει μια μεγάλη τραγωδία. Κλείνει η αξιολόγηση ανήμερα τα γενέθλιά μου 20 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα. Άρα θα περάσω μαύρα γενέθλια, θα κλείσει η αξιολόγηση. Και όλοι όσοι είναι γεννημένοι 20 Μαρτίου θα έχουν να θυμούνται αυτά τα γενέθλιά του ω ατελείωτη σειρά καμένων κεριών, όχι κατά τον καβάφι. Κατά το μέλλον. Δηλαδή, καίγονται τα κεριά του παρόντο, του παρελθόντο και του μέλλοντο των ανθρώπων. Και κατά αυτήν την έννοια φαντάζομαι ότι α, θα μπορούσε κάποιος να ζητήσει ένα δημόσιο πάρτι με λίγα μολότοφ, με λίγα με κάτι δηλαδή κάπως να ζητήσει ένα πάρτι με μία βαβούρα γιατί για να δει μπροστά του τη ζωή Κωνσταντοπούλου να αρθεί να τον υπερασπίζεται απέναντι σε όλα τα δικαστήρια ανα πάσα στιγμή οποτεδήποτε έχουμε τρελαθεί το ενώ. Σπανίως θα με ακούσετε εμέναν εδώ να κάθομαι να κάνω έμμεση διαφήμιση των υπολείπων του, ε, του ομίλου Real δυνατοτήτων. Αυτή τη φορά όμως θα σα πω ότι την Κυριακή στη Real θα πρέπει να διαβάσετε όπως και τη συνέντευξη του Κουτσούμπα. Όχι επειδή είναι ο Κουτσούμπας. Είναι γιατί αυτά που λέει ο Κουτσούμπας και τα λέει σε μια εφημερίδα εκτός ριζοσπάστη αξίζει τον κόπο να καθίστε να τα διαβάσετε για να μίλατε μετά ότι δεν προειδοποιηθήκατε και μιλάει ανοιχτά για τις προϋποθέσεις που ε, καθίστανται εντελώς εμπριστικές για τη δυνατότητα ενός πολύ πιο γενικευμένου στα Βαλκάνια πολέμου πιο γενικευμένο από οτιδήποτε άλλο μπορεί κανένας να φανταστεί και μη βάζει ο νου σας το μπευσίκτας ολυμπιακό ή κάτι αντίστοιχο προς Θεού. Εκεί υπάρχει και μια σόφρονα απόφαση να μην μετακινηθούν ευήλαθλοι. Αλλά την ίδια μέρα σήμερα, για να ξέρετε, για παράδειγμα, που θα έπρεπε όλοι να έχετε τηλέφωνο κοντά σα, αυτοί που με ακούτε, κινητό ή οδηγεί, κάτι κτλ. Πάρτε το και φιλήστε το. Mm -mm -mm -mm. Δύο-τρει φορέ και να πείτε για την ψυχή του Γκραχαμπέλ. Σα, σήμερα γεννήθηκε ο Γκραχαμπέλ. Οπότε νομίζω ότι έχετε να του δίνετε διάφορα φυλάκια, διότι χωρί αυτά δεν θα υπήρχαμε σήμερα, έτσι όπω έχουμε κατανοήσει το σύγχρονο κόσμο. Έτσι, και μα το κόψουν και αυτό, και μα κόψουν και την επικοινωνία. Ε, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα τα βγάλουμε πέρα. Υπάρχουν ειδήσει πολύ σοβαρέ. Μία από αυτέ, η οποία βγήκε μόνο κάτι ένα στεναγμό του Μπουτάρι που είπε Μουρθε, Ζαλάδα μου ήρθε Ντουβρτζάς όταν το έμαθα Ήταν το Κατάρ να κάνει όλες τις υπερατλαντικές πτήσεις από τα Σκόπια Γιατί όταν λέει κάποιο Βαλκάνια πρέπει να τα εκλαμάνει υπόψη του και ω τέτοια Επειδή δεν θέλω να κάνω κανένα άλλο σχόλιο Και επειδή σας έχω προειδοποιήσει για τη συνέντευξη ε, του Κουτσούμπα στη Ρίαλ της Κυριακής Προτιμώ τα σχόλια να τα κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο Ανοίξτε τα αυτιά σας πάρα πολύ καλά και ακούστε τους στίχους. Παρότι είναι γραμμένη με την καλλιτεχνική ευαισθησία. Ο Μιχάλη Ούτερζή, με στίχου και με μουσική, είναι και εξαιρετικό τραγούδι, με αν πάρα πολύ. Δηλαδή, Δεν. μέχρι να έρθω εδώ στο σταθμό, το έχω ακούσει 7-8 φορέ, στο τραγούδινη Μαρία Σουλτάτου, Τα Βαλκάνια Σκακέρα. Εκεί είμαστε. Ένα πιόνι. Αχμανούλα μου, ένα πιόνι. Από αυτά που πέφτουν πρώτα, τσακ, πριν φύγουν τα καλά κομμάτια. seguno sto con και che me lo sto στον αγέρα και ελαιά. Ο Θεός να μας φυλάει από το δράκο που αληχτάει σε μια οθόνη που τρυπάει σαν Και τον todo lo que mato se τον cosmo ni a todo ya tu sitio todo τα mato no que Βόγω φαχαίνονται για σε πια να περπισία, Μες του κόσμου την απευθυσία ξαχνώ μου την ουσία oh. ο άνθρωπος και πού είναι ο Θεός Ό,τι λάμπη δεν είναι πια χρήστος Με Αριστοτέλη και με Πλάτωνα που Μια ζήρα ψωδία με μπαλώματα Μια καταλήψη μονατά θα φτάνει Έξω από το παιχνίδι να σε βγάλει oh! Τα στήλω μαζί και την Ευρώπη Να δώσουν πάλι λίγο φως του προμήθαια δε ζωματί Τα στήλω καριάτιδες μαζί και την Ευρώπη να δώσουν πάλι λίγο πως του προμήθεα δεσμοτή Δεν έχω δίκιο. Τι είναι σχόλιο να κάνεις. Το παίζεις αυτό και συνέρχεσαι. Ανοίγει το κεφάλι σου, σιγά σιγά αρχίζεις και σκέφτεσαι. Τι είναι τα Βαλκάνια, τι είναι σκακέρα, τι πιον είμαστε εμείς εκεί, τι συμφέροντα παίζονται, ποιοι λέγανε Διάφορα πράγματα και να αποθέτουν ελπίδε. Ποτέ στον Πούτιν, ποτέ στον Τραμπ, ποτέ στον έναν, ποτέ στον άλλον. Και μα το Χίλτον. Όλη η Ελλάδα είναι περί το Χίλτον. Στο Χίλτον. Όχι, δεν μπορεί να παραμείνει στο Χίλτον. Τώρα έχει λεφτά να παραμείνει στο Χίλτον. Όλοι είναι στο Χίλτον. Τι είναι το Χίλτον. Χίλτον εδώ, Χίλτον παραπέρα. Ποιοι το πήρανε. Ναι. Αν δεν κάνω λάθο, Τούρκοι το έχουν πάρει το Χίλτον. Ναι. Νομίζω. Για να σοβαρευόμαστε. Όλη η Ελλάδα είναι γύρω από το Χίλτον. Είμαι τουρκική ή τουρκική ιδιοκτησία, mm. θα μου πείτε, παίζει ρόλο. Όχι oh, καθόλου καλέ στο κεφάλαιο, σιγά-σιγά παίζουν ρόλο οι πατρίδε στο κεφάλαιο. Φτιάχνουν μια πατρίδα που πάνε τα λεφτά του. του. Τσουκ εκεί, βάζουν και μια σημαία, το μετατρέπουν σε Βατικανό. Γιατί Βατικανό δεν είναι αυτή τη στιγμή το Χίλτον, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Έχετε δει, γύρω-γύρω, κεραίε, πράγματα, αθάματα, βανάκια, αστυνόμοι. Ε, αυτό, Χίλτον δεν βγαίνει τα αρκουδάκι του τσακαλό του μέσα, μπαίνει, βγαίνει, βγαίνει με το πιθικάκι από πίσω, σα πιθικάκι δηλαδή. Μπαίνει, αχτιόγλου με το τακουνάκι, μπαίνει μέσα, βγαίνει δηλαδή. Και συζητάμε τώρα αν ένα 500 το μήνα. 5, 12, 60, 6 χιλιάρικα θα πληρώνει φόρο 500 διά του αφορολογή δηλαδή αντί για 12 μήνες θα παίρνει 11 μήνες μισθό αλλά θα το σπάσουν μήνα το μήνα και επειδή 175.000 άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν δουλειά επί μία πέντα ετία, όλα πάνε καλά και ήρθε το τέλος τη λιτότητα θα είναι μηδενική λιτότητα τη λέξη μηδενική λιτότητα εάν υπήρχε δασκάλα σε νηπιαγωγείο ή σε δημοτικό και σηκωνόταν ένα παιδί και της έλεγε ότι είναι μηδενική η λιτότητα σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μαθηματικών 1 ένα και 1-2 ένα αυτή η δασκάλα θα την κοροϊδεύανε τα νήπια θα την κοροϊδεύανε τι είπα να πει μηδενική λιτότητα μπορείτε να μου εξηγήσετε τι πάει να πει μηδενική λιτότητα που γίνονται πολιτικές συζητήσεις και κουβέντες για την προσαρμογή τη σκληρή διαπραγμάτευση στο επίπεδο της μηδενικής λιτότητας. Έχει, πάρει, δηλαδή έχει βγει ένας άνθρωπος λογικός, δηλαδή η διανόηση, να, να απαιτήσει από το ΣΥΡΙΖΑ να μην καταστρέφει την νοημοσύνη δια της γλώσσας και των εφευρημάτων. Μηδενική λιτότητα είναι διασμός του νου να το ακούς ως έκφραση και να μπορείς να το πας λίγο παρακάτω Δεν ξέρω που είμαστε και δεν ξέρω που ζούμε Γιατί μεταξύ Χίλτον και Αθήνας υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές Είναι οι ίδιες οι διαφορές όπως η προσωπική διαφορά στη σύνταξη Ακούτε, η προσωπική διαφορά στη σύνταξη, προσέξτε Προσωπική διαφορά, είναι... Άμα, άμα με έπαιρνε και ήμουν σε παρέα τώρα, θα λέγω ότι είναι μια λέξη που αρχίζει από τέλο πάντων, ε, δεν θέλω να την πω τώρα, ε, ραδιόφωνο είναι, σεβαστό, είναι μεσημέρι, κόσμος που ακούει, μπορεί και κάνα παιδάκι και κάποιος άνθρωπος. Είναι μια βρωμερή εφεύρεση η προσωπική διαφορά. Κατατμή, δηλαδή καταμερίζει, κόβει, πετσοκόβει, σφάζει, την αντίληψη του δικαιώματο για χρήματα που έχει καταβάλει ο ίδιο ο εργαζόμενο στο επίπεδο τη προσωπική διαφορά. Αυτό θα συμβεί μετά το 18, Θα γίνει προφανέστατα σε δύο δόσει. Εμά να ακούτε. Σα τα λέμε. Γιατί αυτέ είναι οι προσαρμογέ που προσπαθούν να γίνουν σε πράγματα που έχουν προαποφασιστεί και με το ένα και με το δύο και κυρίω με το τρίτο μνημόνιο. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Ένα άνθρωπο παίρνει 800 ευρώ. Η σύνταξη θα κατέβει κάποια στιγμή με μαθηματική ακρίβεια, έτσι όπως πάει στα 325 και αυτή θα είναι. Η μία και βασική 345, 325, 365, κάτω από τα 400. Η προσωπική διαφορά θυμαίνει. Σε δύο στάδια θα καταργηθεί ό,τι παίρνει κάποιος πάνω από αυτό, να κατεβαίνει σε αυτό το επίπεδο. Αυτή είναι η προσωπική διαφορά και η καταργήση τη προσωπική διαφορά. Και θα γίνεται με μπανδιέρα ότι οι παλιότεροι συνταξιούχοι βοηθάνε τους νεότερους. Μεγαλύτεροι, από αυτήν, σαν ιδέα, κατατεθειμένη δεν υπάρχει. Αλλά όπως λένε στίχη μουσική και ερμηνεία του Βαγγέλη Μαρκαντώνη, σε ξένη πατάμε. Σα σου κρυπλιά ξενοίγει. Πατάω, μα δεν ξέρω που πάω. Από εδώ και πέρα. Στην επόμενη μέρα, στην επόμενη μέρα μοιάζουμε τόσο πια που φοβάμε ότι Πώς παω για αυτό ξέρω που πάω στην επόμενη μέρα και δαγώνω τη σφαίρα και δαγώνω τη σφαίρα Λοιπόν, από σήμερα και μετά το δεύτερο φόνο ο ένα συχτώ κατέληξε να είναι μόνο απόπειρα, ε, ταξιδιζ, οι εκπομπέ μου θα είναι αφιερωμένο του ταξιδιώ. Στου δειού στα ξύπ. Η οποία είναι απευθεία και με το τη προσωπική διαφορά παράλογο, δηλαδή με την παράνοια Να μπαίνει κάποιο, νερό μέσα, τιμέ με φόρμα, μπαμ μπαμ μπαμπά και να αφήνει τον άνθρωπο. Δηλαδή πρόκειται περιφρίκη. Ποιο είναι ο φόβο μου, ο φόβος μου είναι ότι αυτό θα αντιμετωπιστεί, ακούστε με όπως σας το λέω, πόσο ο Μητσοτάκης βρίσκει σήμερα ότι όλο το πρόβλημα της χώρας είναι οι απεργίες. Mm. Αυτό φοβάμαι. Δηλαδή, θα αρχίσουν ανακοινώσει, δηλαδή τρέμω την ιδέα, θα βγει ο Τόσκας και θα πει τώρα που αλλάζω την άμεση δράση, λέω τώρα ένα παράδειγμα, θα φτιάξω ειδικό τμήμα ανάλυσης προσωπικότητων, πώς είναι τα κάτι ταινίε που βλέπουμε στην τηλεόραση, κάτι serial, όπου θα κάνει η ψυχολογική ανάλυση του προφίλ του δράστη. Εδώ δεν έχουν πιάσει κάτι κολόπεδα που κυκλοφορούν αριστερά και δεξιά και μπαίνουν μέσα και τα κάνουν μπάχαλο, ή που έχουν, επειδή έχουν πάρει και το όνομα ρουβίκονες για παράδειγμα, το παίζουν έτσι, κάτι πιο υψηλό, πιο, πιο υψηλόφρονο. Είναι μορφωμένοι 35-40 και το παίζουν ότι μπαίνω μέσα και τα κάνω μπάχαλο, δεν βαράω κανέναν, ναι. Ε, εντάξει και υπάρχει ο άλλος ο οποίος σου λέει εγώ μπαίνω μέσα τα έχω με τους ταξιδίδες και βαράω Αυτά είναι εξαιρετικά επικίνδυνα πράγματα Γιατί, Γιατί έχετε πιστέψει ότι χρειάζεται σωτήρας Δηλαδή από όλη την αρχαία ελληνική δραματουργία Με την οποία μεγάλωσε το σύνολο του πολιτισμένου δυτικού κόσμου Εμεί διαλέξαμε, δεν είμαστε ούτε με τα κείμενα, ούτε με τον Αριστοφάνη, ούτε με τον Ευρυπίδη, ούτε με τον Εσχήλο, ούτε με τον Σοφοκλή. Δεν είμαστε με κανέναν από αυτού. Με κανέναν, με κανέναν. Είμαστε με το μηχάνημα, τον απομηχανή Θεό, αυτό που φτιάχνανε εκεί με σκορδοστούμπι που βγαίνανε οι αρχαίοι οι Αθηναίοι και βλέπανε τι τραγωδίε και τι κομμωδίε. Εμεί διαλέξαμε από όλη την κουλτούρα αυτό. Φάνηκε παντού. Ακόμα και στη βαθιά χιδαιότητα των τροχαίων δυστυχημάτων και δεν μιλάω για τα σχόλια μιλάω για αυτά που έχουν δει τα μάτια μου στους δρόμους στις δύο τελευταίες μέρες από αντίστοιχους οδηγούς οπουδήποτε οποτεδήποτε χωρίς να έχει συγκινηθεί ούτε μία τρίχα από τα δόντια τους γιατί αυτοί είναι σε επίπεδο να έχουν τρίχες στα δόντια, φύγε διαφημίσει, γιατί θα χοντρίνω, θα πω κι άλλα και έρχονται και τα μηνύματα, και με έχετε βάλει τούρμπο, και θα φτάσω μέχρι τα γενέθλιά μου, και θα έχω γίνει 15 χρονών, και θα αναφωνώ σα γαμώ τα λύκια. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Που του πιστέψανε, κλέψαν. Ανάπηροι με δυά συνταξιούχοι, οι πεταμένοι μισθωτοί προνομιούχοι έχουν προνόμια, κι αυτά του επιπίπτεται, και θα πληρώσουν τα, τα χρήματα. Λοιπόν έρχονται τα μηνύματά σας Λέω να ασχοληθώ με αυτά Μέχρι να φτάσουμε στις ιδίσεις. Έχω και πολύ ωραία μουσική, έχω και πολύ ωραία πράγματα Τέλος πάντων προσπαθώ λίγο να σας μαλακώσω και την καρδιά Δεν βγαίνει όμως Λέει λοιπόν ο φίλος μου ο Παντελής ο Χάρο, ακούω διάφορου δημοσιογράφου και του σταθμού σα ότι πρέπει να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση για να έχουμε φτηνό χρήμα η τράπεζε, οι οποίε με τη σειρά του θα δώσουν φθηνό χρήμα στι επιχειρήσει. Πρώτον, αυτό προποθέτει να μειωθούν οι μισθοί και συντάξει, άρα η επιχείρηση δεν έχει λόγο επιβίωση. Και δεύτερον, 9.900.000 πολίτε είμαστε στην Τηρησία και δεν έχουμε πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό. Σύμφωνο απολύτω και προσυπογράφω. Να σε καλά, Δήμητρα, με τι καλέ σου τι κουβέντε έρχεται Άνοιξη. Μακάρι να μπορώ να έχει κάτι από Άνοιξη η εκπομπή μου και η φωνή μου. Α είναι καλά και η μουσική. Υπότιτλοι και τα παλαβά των ειδήσεων, διότι μπροστά μου, όταν έχω είδηση, σαν για αυτή που λέει ρε παιδιά, ότι η γυναίκα δουλεύει 20 χρόνια σε ένα μαγαζί στο κέντρο τη Αθήνα και από τα 800 στάρικα που δικαιούται το μήνα, εδώ και μήνε τώρα τα 200 τη τα δίνουν σε κουπόνια για το σούπερ μάρκετ, που σημαίνει ότι το 200 είναι για την εταιρεία που την πληρώνει, αφορολόγητο, φόρο διαφεύγει, στην ψύχρα, κλείνει συμφωνία με 3-4%, βγάζει και από τον εργαζόμενο. Και όταν η άλλη δεν έχει να φάει, θα το δεχτεί, και επειδή θα το δεχτεί από 500 εργαζόμενου, ένα το, δέχτηκε, το με έχει αρχί και παίρνει διαστάσει. Δείται τα λοιπόν έτσι. Ο νιόνι ο φίλο μου, ο μπακάλη, γιά σου νιονιο και φιλούμαι τα μούτρα, τι αντιγυρίζω. Πήγαινε στη δουλειά, ακούσω δημοσιογράφου, λάστα μικρόφωνο, δεν υπάρχει ένα συγκεκρι να πάρει το λαό από το χέρι να τον οδηγήσει, αν τα ίδια έλεγα κι εγώ. Κάτι σου παίζουμε από τον τελευταίο καιρό. Ένα άνθρωπο με τα κατάλληλα γενετικά όργανα δεν ήθελε να πει τη λέξη την αντίστοιχη στον αέρα, όχι, α πούμε, να το πω και εγώ καθερευουσάνικ. Μώμω το πει καθεβρουσιάνη, δεν ενοχλεί κανέναν, που θα μα οδηγήσει σε διέξοδο από την κρίση με πιάνει το φανάρι, στέλνω ένα μήνυμα δεν παίχθηκε το μήνυμα ε, δεν χρειάζεται κάποιος να τον οδηγήσει το λαό αν ο λαός αποφασίσει να οδηγηθεί μόνος του λέει ο νιόνιο και η αλήθεια είναι αυτή αλλά ξέρει κάτι αυτό το λέει και το κουκουέ και επειδή το λέει το κουκουέ και δεν τάζει τίποτα και δεν προσφέρει τίποτα Είδε κάτι τζουρούτικα σιγά σιγά κάτι έτσι κάτι Μικρά αυτά, γα εκείνα τα άλλα, γιατί αν δεν βγούμε και εμεί στον δρόμο, δεν πρόκειται να βγει κανένα. Μη σα πάω στι ειδήσει μόνο έτσι. Α, σα πάω με λίγη μουσική, γιατί έχει κι άλλα μηνύματα. Και επειδή η Άλκη τη το λέει με τον τρόπο τη, νομίζω πολύ ωραία, σε στίχου και μουσική εξαιρετικού του Γιάννη Πάριο, Μια ζωή το παλεύω και ο Λεωλέο εντάξει, μάλλον είναι στα λόγια κι άλλο είναι στην πράξη. Μια ζωή το παλεύω, το παλεύει, το παλεύει, το παλεύουμε, το παλεύετε, το παλεύω. Και να με μόνοι και αδιανή χωρίς εσένα Εσένα το οποίο αδιάφορο και γκρίζω τη μονάσια πλησιάζει να χωρίζω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 πιο ο Για να φύγει Μα μόλις φτάσει Στα νυχτά Αυτή το πνίγει Χύστερα κλαίει Και πονά Τον εαυτό της Και προσπαθεί Να το σηκώσει το της Μια ζωή πάλευω, όλο λέω, εντάξει, μάλλον στα λόγια, κι είναι στην το παλεύω, λέω, τα στα λόγια, κι άλλο είναι στην πράξη. Μια ζωή, το Το οποίο αδιάφορο και γρύζω Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε Κλέψαν κι αυτοί να είμαστε λοιπόν εδώ. Είναι ο Ριλεφέμ στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Τα μηνύματά σα, αυτά είναι με τα οποία θα ασχοληθώ σήμερα. Γιατί από ό,τι βλέπω, εντάξει, έχετε φωνάξει Je suis Charlie, je τούτο, je κύριο, je τάλο. Εγώ από αζίμερα επιμένω je τούρμπο. Τούρμπο είμαι. Με αυτά που ακούω και με αυτά που βλέπω. Με μια καταθλιπτική συντριπτική αδιέξοδη αντίληψη ότι μπορούμε εκτός των άλλων να παίζουμε και με τις λέξεις αυτό είναι που με κάνει και γίνομαι θυμόνο, χάνω, χάνω στα αλήθεια ε, τον, τον ιρμό της λογικής έτσι λοιπόν Γιάννη μου έρχεσαι και με ρωτάς να σου κάνω σχόλιο εγώ γιατί όποια παπάρα είπε ο, είπε ο Τζίμερος σήμερα του Χατζηνικολάου. Λοιπόν, σου δηλώνω κατηγορηματικά ότι όταν μιλάει ο Τζίμερος, εγώ κάνω άλλες δραστηριότητες. Άλλες δραστηριότητες. Που συν, συνήθως απευθύνονται στα ΒΕΣΕ αυτές οι δραστηριότητες. Εκεί είναι ο κατάλληλο χώρο. Δεν ασχολούμαι με τον Τζίμερο κατάλαβε το. Δεν υπάρχει περίπτωση να με πείσει. Δεν πάει να βρει, δεν πάει να μου πει ότι είπε, ότι κατέβασε στατιστικέ, οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα φασιστοειδές περιφερόμενο το οποίο ανοίγει το στόμα του και μπουρδολογεί και κατά αυτήν την έννοια σα τραβάει την προσοχή. Και επειδή σα τραβάει την προσοχή, τον βγάζει και ο Κατζή να πει την άποψή του, η τώρα. Απόψη, ε, να ακουστεί, η τζημεράριο άποψη. Έτσι. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά. Ο Παναγιώτης Αντωνίου μπορεί και να κάνω λάθος Αντώνης Παναγιώτη δεν έχει καμία σημασία ε, στέλνει το εξής μήνυμα το οποίο μπορώ να μοιραστώ μαζί σας γιατί έχει εκτός από λογική έχει και ε, τα ποδάρια στην πραγματικότητα και τη λογική Λοιπόν, ε, δεν έχει βήμα συχνά, άμα μπορείς διάβασέ το ε, και καλησπέρα και καλομήνα, επίση σε όλους Διάφορα μέσα ενημέρωση αυτά των ίσων αποστάσεων σε δίκη για παράδειγμα της χρυσή Αυγής ή στο Ρεόκαστρο αυτά που παρακαλούν να έρθουν μέτρα λιτότητας επιδιώκουν να παρουσιαστούν στους κοινωνικούς χώρους των σχολών μας σε χώρους να τους παρουσιάσουν Λέει, του κοινωνικού χώρου των σχολών μα σε χώρου βία, παρανομία και ασυδοσία, ενώ τα πανεπιστήμια είναι το κομμάτι τη κοινωνία με τη μικρότερη εγκληματικότητα. Το κάνουμε τη βοήθεια δίθεν ανεξάρτητων συμφοιτητών μα στη νομική, που βγαίνουν στον Πογδάνο και κινδυνολογούν, θέλοντα ένα κλειστό, μη πολιτικοποιημένο πανεπιστήμιο για λίγου, με οργολαβία στην καθαριότητα και δίδακτα στα μεταπτυχιακά. Και αυτό περνά την απαξίωση των σχολών μα, ενώ η παιδεία θέλει χρηματοδότηση. Επίση, να ξέρουμε ότι η γαλλική πολιεθνική Λαφάργκα έχει δίκιο, καλά κάνει και μου θυμίζει την είδηση που δραστηριοποιείται στα τσιμέντα παραδέχτηκε τη χρηματοδότηση του Ίσης για την προάσπιση των συμφερόντων τη στη Συρία. Να δει που θα συμμετέχει και στην ανοικοδόμηση όταν έρθει η ώρα. <laughs> Εμένα μου λε, Είναι φανερό ότι καπιταλισμό και τσιγαντιστέ είναι το ένα Βιτάλο και τα δύο με θύματα του λαού νύβουν τα συμφέροντά του. Ε, λοιπόν Παναγιώτη, για δευτεροετή της νομικής το να παρακολουθείς τη Λαφάργγ εμένα με παρηγορεί παιδάκι. Να είστε καλά που αρχίζετε και σκέφτεστε έξω από το σύστημα διότι έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα να μιλάω για την πείνα και να βλέπω... Την ευτυχία που βλέπει το 65% των Ελλήνων. Οι πείνασμένοι στο survivor φάγαν και φτεδάκια. Δεν μπορώ παθαίνω κρίση. Παθαίνω κρίση σε λίγο θα αρχίσω να ακούγουμε σαν τον Τράγκα. Δηλαδή ειλικρινά σα το λέω και είναι κάτι που δεν το θέλω, δεν το επιθυμώ. Αλλά δεν μπορώ να το αποφύγω και δεν έχω να κάνω με, νύ, με ναίτες υπότιες και κάτι τέτοιες που έλεγε ο τράγκα Ελήθεια σα το λέω πηγάνε τα παιδιά στον Αγιο Δομήνικο. Μπείτε μου στο Google να δείτε τι ο Αγιο Βλέπω σήμερα και ένα πρωτοσέλιδο. Διαβάζω τα πρωτοσέλιδο τα χαράματα. Είναι υποχρεωμένη. Η δουλειά μου είναι άνθρωπο είμαι. Πρέπει να το κάνω. Βλέπω και ένα πρωτοσέλιδο που λέει Είναι σκάνδαλο. Κάτι μυστικά συμβαίνει από πίσω στο survivor. Γιατί δύο από του ήταν εκεί στο survivor. Και πίστευα στα μάτια μου που ήταν barman, και άρα έχουν τα μέσα και άρα να από δίπλα. Δηλαδή, Θα με που δεν κάτι και σκηνιά και κάτι τέτοια είχε το προνήπιο του παιδιού μου το προνήπιο, στο προνήπιο δυο χρονών πήγαινα και έπαιρνα και υπό κάτι κάτι σκηνάκια και κάθε το 65% τα 100 του ελληνικού λαού το βράδυ και εκτονώνεται με αυτό δηλαδή είναι σαν να δέχεσαι συνενετική μαλάκινση εγκεφάλου πως να σας το πω και έρχεται ο άλλο και μου γράφει σήμερα ο Μιχάλης άλλος Μιχάλης είναι αυτό. μου λέει καλησπέρα Λιάνα ε, ε, είμαι πολιτής, σήμερα γύριζα στην Αθήνα και που έλεγα Σε πρακτορία του ΟΠΑΠ, ένας πράκτορας λοιπόν μόλι είπα καλημέρα να κλαίει Γιατί με τον καινούργιο χρόνο θα αναγκαστεί να κλείσει το κατάστημά του Αφού δεν βγαίνει όπως μου είπε Ταυτόχρονα όμως από μπροστά ο δρόμος είχε κλείσει Γιατί πέρναγε ο Γάλλος που ήρθε υπουργό οικονομικών Χάλι, συνιστό επανάσταση άμεσα Πρόσεξε η επανάσταση δεν είναι αστία κουβέντα Αυτό μας έχει κάνει τώρα ο Τσίπρας καταλάβατε Καταστρέφοντας τις λέξεις μηδενική λιτότητα Τι να καταστρέφεις και τις λέξεις επανάσταση Αλήθεια σας τώρα Η επανάσταση δεν είναι κάτι το αποφασίσουμε εσύ και εγώ Ούτε με ένα μήνυμα ούτε στο ραδιόφωνο Ούτε είναι και η συνταγή Απαιτεί δυνάμει, δεν υπάρχει κουράγιο να αντισταθείς τη δουλειά σου Να αντισταθείς την περικοπή. Να αντισταθεί ε, ε, στα κουπόνια, γιατί αυτό που σας λέω με τα κουπόνια, προσέξτε, ε, είναι τα κουπόνια των επιτίδειων και των απελτυπισμένων, είναι ο τίτλος εξαιρετικού ρεπορτάζ, δεν μ' αρέσει, δεν το κάνω ποτέ να κλέβω τη δουλειά συναδέλφων, της Ντίνα Δασκαλοπούλου στην εφημερίδα των συντακτών. Είναι μπείτε διαβάστε το, είναι εξαιρετικό, είναι αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ Δηλαδή υπάρχουν δημοσιογράφοι, υπάρχουν συνάδελφοι που πάνε και το ψάχνουν Τη βρίσκουν την είδηση, τη φέρνουν στην επιφάνεια Το προχωράνε λίγο παραπέρα το πράγμα, ε, έχει νόημα να το κοιτάτε Και ε, αν ε, γενικέψω το θέμα γιατί βλέπετε ότι άμα βγει μια καλή δουλειά την παίρνουν και άλλοι συνάδελφοι Άρχισε λοιπόν ε, να ψάχνει πολύς ε, ε, κόσμος τα πράγματα και διαβάζω πάλι από την εφημερίδα των συντακτών ένα εξαιρετικό κομμάτι με τίτλο «Εμάς ποιο μας υπνώτησε» που είναι της, της, της, της, της συναδελφού. Λοιπόν, το Lucky Smells είναι ένα φανταστικό ξελουργικό εργοστάσιο σε μια φανταστική πόλη, σε ένα φανταστικό χρόνο. Το συναντάμε σε μια ευρηματική μαύρη κομμωδία στο Πολύτομο μια σειρά από ατυχή γεγονότα του Lemony Snicket που πρόσφατα μεταφέρθηκε στην τηλεόραση στο Netflix. Εδώ οι εργάτε τρέφονται με τσίχλε και αμείβονται με εκπτωτικά κουπόνια, παραδείγματο χάρη για πεντικιούρι ή για νοσηλεία σε κάποια κλινική. Κανεί δεν διαμαρτύρεται, αφού όλοι του είναι βαριά υπνοτισμένοι. Το 1997 είχε δημοσιευθεί μια σοκαριστική είδηση. Για ένα φεγγάρι σε μια φτωχή πόλη αθρακορύχων του Καζακστάν, τη Σαρών, αρκετοί εργαζόμενοι και συνταξιούχοι δεν πληρώνονταν σε μετρητά, αλλά σε φέρετρα. Δεν υπήρχαν χρήματα για μισθού και συντάξει και πολλοί αναγκάζονταν να θάβουν του συγγενεί του μέσα σε πλαστικέ σακούλε. Καθώ το κόστο του φερέτρου υπερεύαινε το μέσο μηνύο μισθό. Τα πιο πάνω συμβαίνουν στον κόσμο τη μυθοπλασία ή σε περίοδου κοσμογονικών αλλαγών και μεγάλων κοινωνικών ανα... Ανα... αναταράξεων. Όμω κάτι παρόμοιο συντελείται στην Ελλάδα σήμερα. Όπω διαβάζουμε και στο πρόσφατο ρεπορτάζ τη Δίνα Δασκαλοπούλου και συνεχίζει. Λοιπόν, δείτε. Αρχίστε να ψάχνετε αυτά που σα αφορούν. Κυκλοφορούν και υπάρχουν. Υπάρχουν πέρα από τα κεφτεδάκια αλήθεια σας το λέω, πέρα από τα κεφτεδάκια. Ε, ε, το λέω με το, με, το, με το χέρι στην καρδιά πέρα από τα κεφτεδάκια. Υπάρχουν πέρα από την ουσία και βλέπετε ότι υπάρχει και μία τάση να αναζητηθούν σύνδεσμοι με αυτά που είναι δικά μας και έχουν μείνει που τα έχουμε περιφρονήσει, τα έχουμε φτύσει, εμπολίσει, έχουμε μιλήσει για μεταδικτυακή, μεταμοντέρνα, μετακομμουνιστική, μετατούτο, μετακίνο. Μια μεταποιητική κοινωνία, έχοντα καταστρέψει τη μεταποίηση στην Ελλάδα. Μια μεταποιητική κοινωνία, έχοντα καταστρέψει τη μεταποίηση στην Ελλάδα. Εμένα μου έκανε εντύπωση, το είδα σήμερα στι ειδήσει, οπότε πάτησα και το έβαλα και τα άκουσα. Αυτό που κέρδισε, λέει στο Voice, ένα παιδί, νομίζω Μάργαρι, τον λένε κάπω έτσι. Μαργάρι, ε, λυπάμαι πάρα πολύ που δεν θυμάμαι το όνομα το κέρδισε με ένα τραγούδι του ΑΤΙΚ. Όταν το 2017 γεννιέται η ανάγκη για κάτι τέτοιο, τότε εμένα μου αρέσει να συνδέεται και το ένα και το άλλο με την πραγματικότητα. Από τον ΑΤΙΚ θα σας πάω στον κουρασμένο υπότι, προσέξτε τους στίχους, Α, ο αλέξοδο Σκουφαδάκης και τα αστικά καβούκια, έτσι λέγεται το συγκρότημα, σε στίχου μουσική και απόδοση όλα δικά του, μιλάνε για τον κουρασμένο υπότι το αφιέρωνω σε όλους και σε όλες που αισθάνονται σαν κι αυτόν τον κουρασμένο υπότι που νέα παιδιά πολύ πρωτότυπα προσεγγίζουν Γέρασες, εσύ που ήσουν αγεράκι Στο χώμα πέφτει θαραλέα σου μάτια Από τα χέρια σου το σαν χράκι Τώρα φοβάσαι να στη φωτιά. Πόσο βαριά σου φαίνεται η και με βασταχτό στο χέρι το σπάθη. Και το μονάκριβο ακριβό, σου η καταιγίδα, Να σε αντέξει τα πλευρά του προσπάθει. Θες για το ηλιοβασίλαμά σου Όμως εσύ να βασιλέψεις δε βοθείς Καπότε κάλπαζες και σε χάνει η σου Τώρα σαν δούλος τη σκιά σου ακολουθείς Την πάνω πλοία σου αρνίσαι να τη βγάλεις Μια περιπέτεια ακόμα να χταράς Θες με το χάροντα τον ίδιο να τα βάλεις Μα δεν αντέχεις την ασπίδα να κράτα. Ξεθοριασμένας μες στο σου αναμνήσεις Σαν τότε που πιανέ το ξύφω σου φωτιά να σαν τιμάς όσα δεν πρόλαβες να ζήσει Στο χώμα πέφτει θαραλέα σου μάτια Μόνος τα βλέπεις τη σκιά σου να γερνάει Από τα χέρια να σου πέφτει το σπάθι Άρρος κάπου έχει πει και σε ζητάει Κι κάθε γίδα να σε σώσει προσπάθει Διώξα απ' τη ράχη του αλόγου σου το βάρος Βρες μια σκιά να ξαποστάσει στο κορμί Κρατά μονάχα το σπαθί και λίγο θάρρος Να πέσεις έντοξα σαν έρθει η στιγμή και τα λόγω σου θα εκεί να σε θρυνείς σαν τη σιωπίστα σε τυλίξει η αγκαλιά μέσα στα σάββανα που σου φτιάξε η φύση μονάχα κράτα θαραμέα Και σαν αργότερα περάσουνε πια βάτες, και σ' δουν το άψυχο κορμί θα πούνε ο ένδοξο κοιμάται γιατί τον κούρασε η απόμαχη <Κι> Και σαν αργότερα περάσουνε διαβάτε και σοριασμένα βουν το αψυχοκορμί. <Κι> θα πούνε ο ένδοξο υπότη πω κοιμάται γιατί τον κούρασε η απόμαχη σιγή. <Κι> θα πούνο ο ένδοξο υπότη πω κοιμάται. Γιατί τον κούρασε η αφόμαχη Να είμαστε λοιπόν πίσω εδώ μαζί με τον Ανισιάτικο Βίχα από μινάρι του κρυολογήματο του χειμώνα. Μην μου πείτε ότι δεν το έχετε, εμεί η Ελλάδα το έχει. Επομένω τώρα, άμα βύχω και λιγάκι, δεν είναι ανάγκη να κλείνουμε το μικρόφωνο και να κάνουμε κενό. Το λέω αυτό τώρα για να μ' ακούει και ο καλό μου φίλο μου εδώ, Αντώνι Μορτάκης γιατί από ευγένεια το κλείνουμε. Προσπαθώ κι εγώ, αλλά δεν είναι. Και μην μου πείτε ότι είναι τσιγαρόφυχα, δεν είναι, σα διαβεβαιώ, ξέρω να τον ξεχωρίζω. Καταρχήν τον τσιγαρόφυχα τον ελέγχω. Το β Λοιπόν, ε, ο Γιάννη μου γράφει ε, τα μηνύματά σα σήμερα είναι πολλά. Θα μου κάνετε μια χάρη, ξεκινήσω από το Διονύση, από το Βόλο. Μου γράφει ο Διονύσης λοιπόν, ε, μπορεί να μην συμφωνώ 100%, -100 μαζί σα, αλλά σ' ακούμε πολύ ενδιαφέρον. Ατυχώ τι ίδιε ώρε, τι υπόλοιπε εργάσιμε μέρε τη εβδομάδα, αλλάζω σταθμό. Α, δικαίωμά σου να διαλέγει την εκπομπή που θες να ακούσει το σταθμό. Δεν συνεχίζω το σχόλιο. Όμω αυτό που με ενοχλεί, και στο λέω με το χέρι στην καρδιά και το παρακαλώ και σε όλου. Σα είπα εγώ ότι θέλω να μ' ακούτε επειδή συμφωνείτε μαζί μου 100%. Έχετε καταλάβει σας σα έχουν φέρει διονύσει. Να μιλάτε ξεκινώντα από την προπόθεση ή βάζοντα ω προπόθεση ή ω αντίθετο τη προπόθεση το να. έχω με τον καθρέφτη μου δεν, διαφ... δεν συμφωνώ πάντα. Θα σταθώ μπροστά από τον καθρέφτη μου και θα έχω και διαφωνία με κάτι που έκανα με κάτι που πρόκειται να κάνω, με κάτι που σκέφτηκα, με κάτι έτσι. Ποιο σα είπε ότι για να πάμε λίγο παρακάτω και να επικοινωνήσουμε μέσω ραδιοφώνου σε αυτή τη φάση πρέπει να συμφωνούμε 100% σε όλα. Αυτό θα έπρεπε να το σκέφτεστε, ακόμα και την ώρα που ψηφίζετε. Γιατί και η ψήφο δεν είναι αιώνια διαδικασία. Ακόμα και στο επίπεδο τη ψήφου, δεν είναι αιώνια διαδικασία. Για να μπορεί και ο άλλο να ερμηνεύσει. Να ερμηνεύσει. Πώ διαμαρτύρεστε τώρα για το ναι που έγινε, όχι και για το όχι που έγινε ναι, αλλά μετά τσου πήγατε και το ψηφίσατε. Και τώρα καθόμαστε εμεί οι υπόλοιποι και ασχολιόμαστε με το αν είναι τέταρτο μνημόνιο ή αν είναι μηδενική λιτότητα. Και να ασχολούμαστε, τώρα έκανε λέει κάτι βαρύγδο, είπε δηλώσεις με η και έκανε ο Φούφουτος και είπε ένα ένας και είπε ο άλλος και είπε ο παρακάτω. Και δηλώσεις οι οποίες δεν εμπεριέχουν πληροφορία για τον πολίτη καθίστανται σχεδόν άχρηστες πολιτικά. Είναι ένα παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι. Η δήλωση του Τραμπ θα κάνω τις στρατιωτικό στρατιωτικοπολεμικές επενδύσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα και δίνει και ποσό 54 δισεκατομμύρια δολάρια, είναι η είδηση που σας αφορά πολύ περισσότερο από το τύπο φούφουτος και ο μουμουτος. Διότι δεν κάνεις μία επένδυση σε πολεμικό υλικό τόσο γιγάντια που την έχεις υποσχεθεί και στο κατεστημένο που σε έβγαλε για να μην το χρησιμοποιήσεις. Και όταν είσαι κοντά σε περιοχές πολέμου, καταλαβαίνεις ότι θα γίνεις εκ των νοτήριων αυτής αλλά με κάτι τέτοια και φτεδάκια. Εγώ πάει πια θα λέω και μου αρέσουν και τα κεφτεδάκια δηλαδή. Κότε θα τα συγχαθώ. Αλλά και φτεδάκια. Και φτεδάκια για του πεινασμένου εντέχου. Ειλικρινά δηλαδή. Και αυτό να παίρνει τον τίτλο Survivor Επιζήσας. με ε, 10 εκατομμύρια επιζήσατε αυτή τη στιγμή, έχουμε στον δρόμο 10 εκατομμύρια επιζήσατε. 10 εκατομμύρια επιζήσατε υπάρχουν στον δρόμο αυτή τη στιγμή. Αλλά. Όταν σε παίξουνε πολύ την προσωπική διαφορά, σε κάνουμε και ταυτίζεσαι να, να νομίζει προσωπικά ότι ίσω παλιάρα, α πούμε. Κατάλαβε, ίσω παλιάρα. Κάτσε εκεί με το σόβρακο, μη ανοιγμένα τα ποδάρια να πούμε, και το παίζει πεινασμένο που περιμένει να φάει κι ο φταί. Δηλαδή, αρχίστε να καταλαβαίνετε ότι δεν σπάει ο καθρέφτη παρά μόνο άμα διαφωνήσει με τον εαυτό σου την ώρα που κοιτάζει σε αυτόν. Και περιμένετε να γίνει επανάσταση. Πώ θα γίνει η επανάσταση, δηλαδή, αλλάξουμε το πρόγραμμα, του Sky, του Real και άλλα πέντε και θα γίνει η επανάσταση, μου γράφει ο Αθανάσσι. Αθανάσιος μάλιστα το γράφει κιόλα. Περνώντα έξω από μια υπηρεσία του Δήμου που ανήκω κι εγώ, Αθηναίων, πηγαίνοντα σε δουλειά, είδε ένα απίστευτο συμβάν. Στην ουρά, έξω από την ελόγω υπηρεσία που υπήρχε από αλλοδαπού αλλά και άστεγου Έλληνε για να κάνουν αίτηση για το επίδομα ελληνική, διαπληκτίζονταν δύο αλλοδαποί. Ένα Αφρικανό και ένα από τον Πακλαντέ ή το Πακιστάν, κάτι τέτοιο. Τσακώνονταν για τη σειρά και ποιο θα περάσει πρώτο. Ο καβγά αγρίεψε, ως που πιάστηκαν στα χέρια. Ο ένα τον γορθοκόπησε τόσο άγρια που γέμισε το πεζοδρόμιο αίματα. Παραδίπλα Ένας ένα δημοτικό αστυνομικό κοιτούσε γελώντα και ανακατεύοντα το φραπεδάκι του. Μια κατρουγκάλια εξήγηση είναι ότι αυτοί φέρνουν έσοδα κόβοντα κλήσει σε σταθμευμένα. Τίποτα άλλο. Α δίκιο έχει. Και με το πικρό στο χιούμορ. Να λε και περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, ε, εσύ τώρα, Ιωάννη μου, τσακαλί, τσακά, -κα, τσάκαλι, που βάζει τον τόνο, οι αριστεροί Ριζανέλ έχουν ξεγελάσει του τοπικού ηθαγενεί, αλλά δεν μπορούν να ξεγελάσουν το δυτικό κόσμο. Το πρόβλημα λοιπόν, εγώ δεν το έχω με αυτού που ξεγελάσαν. Με αυτού που ξεγελάστηκαν το έχω. Οι δυτικέ κυβερνήσει και οι διεθνεί επενδυτέ, όλοι βλέπουν την Ελλάδα μια χώρα με μεταδοτική οικονομική ασθένεια. Πόσο καιρό έχετε ακούσει για το Fast Track και το Κατάρ. Τώρα που μου το γράφει αυτό και τα παίρνω στο κρανίο. Τρεχόταν το Κατάρ να κάνει και μία επένδυση. Θυμάστε, εκεί στον Αστακό. Που υπήρχαν κάτι πυροκροτηριτέ, κάτι τέτοια. Στατικό ιδιωτικό λιμάνι έχει γίνει ο Αστακό και πάνω <σχ> Λοιπόν, ε, το Κατάρ τώρα πήγε στα Σκόπια. Στα Σκόπια επίκειται εμφυλιοεξέγερση, να το πω έτσι. Ε, ομά. Ε, συμβαίνουν τέτοια πράγματα εκεί. Μιλάμε για, για καταστάσει τέτοιε. Κι όμω το Κατάρ ποιο έκανε την επένδυση εκεί. Και όταν κάποιοι λέγανε ότι τα Βαλκάνια, όταν ξεκινήσανε, δεν έχει ολοκληρωθεί το κομμάτιασμά του, εμεί καθόμαστε και συζητάμε αυτά. Να πω λοιπόν και να ευχαριστήσω σε όλου του ταξιτζήτε που τυχόν ακούνε ότι του συμπαριστάμεθα και το τραγούδι που θα ακολουθήσει το αφιερώνω σε όλου όσου θέλουν μηνύματα. Σαν το Σπύρο που μου λέει την καλή του κουβέντα. Ε, και πριν από αυτό, θα σα κάνω και μια κλήρωση. Έχω πέντε διπλέ προσκλήσει για τη Δευτέρα το βράδυ. Να πάτε να ακούσετε. Ελίτι, Ρίτσο, Σεφέρι, Καμπανέλη, Λιβαδίτη, Θοδωρακή, Κοκκινόπουλο, Γκάτσο, Ρότα, Μικρέ Κυκλάδε, Αξιονιστή, Ρωμιοσύνη, Οτχάουζεν, Λιποτάκτε, Αρχιπέλαγο, Επιτάφιο, Έρωτα, Τραγούδι, Επανάσταση, Μια ζωή, Αγώνε, Μια ζωή, Νίκη. Σε επιμέλεια, εξαιρετική εκδήλωση τη Δευτέρα το βράδυ, έχει 10 ευρώ το ειστήριο ε, και για το φοιτητικό και των ανέργων είναι 5 ευρώ. Την καλλιτεχνική επιμέλεια την έχει ο Νίκο Θοδωράκη, που. Στον εξαιρετικό χώρο που είναι και σινεμά, αλλά γίνεται και πολύ ωραία πράγματα εκεί, και δεν θα τα δείτε αυτά δημοσιευμένα πουθενά αλλού. Στην Αλκιονίδα έχει και πάρκινγκ από κάτω, για όποιον φοβάται ότι δεν θα βρει να παρκάρει στην οδό Ιουλιανού. Πέντε διπλές προσκλήσει για του πρώτου πέντε που θα τηλεφορήσουν στο 211 και 200 Και εγώ τι σου χρωστάω. Στο τραγούδι η Τάνια Τσανακλείδου, η μουσική είναι του Στάμου Σέμψη, η στίχη είναι τη Ιφηγένεια Γενοπούλου, ε, μια τυχουργού που έχασε πριν από κάποια χρόνια τη ζωή της, πολύ μικρή στην ηλικία, από μια πολύ μικρή ένεση και από μια θανατηφόρα αλλεργική αντίδραση γιατί όσα φέρνει ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος Ο Θεό χωρί μια σκέψη, Ποιο να πιστέψει, Ποιο να πιστέψει, Όλα τα μοίρα. Ο Θεό χωρί μια σκέψη, ποιος να πιστέψει, Ποιο να, να, να πιστέψει. Πήρα στον παράδεισο, κράτησα την άβυσο. Πήρα στα βαγγέλια, Και εγώ είμαι για γέλια. Πήρα στον παράδεισο, κράτησα την άβυσο. Πήρα στα βαγγέλια, Και εγώ είμαι για γέλια. Πάτο μα σε αγαπάω. Τι σου χρωστά, τι σου Πο ακόμα σαν σε αγαπάω Τι σου προστάω, τι σου προστάω Εγώ πληρώνω τα μάτια παγαπό αγαπώ Μα τι το ήθελα η τρελή να σου το πω Εγώ πληρώνα τα μάτια παγαπό αγαπώ Μα τι το ήθελα η τρελή να σου το πω κι εγώ χωρίς μια σκέψη Ποιο να πιστέψει, Ποιο να πιστέψει Όλα στα έδωσα, Και εγώ χωρίς μια σκέψη Ποιο να πιστέψει, ποιος να πιστέψει Πήρα στον παράδεισο Κράτησα την άβυσο Πήρα στα Βαγγέλια Και εγώ η μέγια γέλια Πήρα στον παράδεισο Κράτησα την άβυσο Πήρα στα Βαγγέλια Και εγώ η μεγαγέλια. Που ακόμα σαν τρελή Σε αγαπάω Τι σου εκροστάω τι σου χρωστάω, που άγραμSen βρελή σε αγαπάω τι σου χρωστάω, τι σου χρωστάω εγώ πληρώνω τα μάτια που Ματι το ήθελα, η τρελή, να σου το πω εγώ πληρώνω τα μάτια που Ματι το ήθελα, η τρελή, να σου το πω Το ήθελα η τρελή να σου το πω Εγώ τα μάτια π' αγαπώ το ήθελα η τρελή να σου το πω Να είμαστε λοιπόν εδώ, πρέπει να περάσουμε σε διεφημίση Το διεφημιστικό διάλειμμα είναι αρκετά μεγάλο ε, Μπορώ να κάνω και μια δεύτερη κλήρωση Για να σας δώσω έτσι ένα... Μια ανάσα, Κυριακές Απόγευμα στον Ιανό με τον Στέφανο Κορκολή Έχω πέντε διπλές για αυτή την Κυριακή, στις πέντε απογεύμα και καλό καιρό Νομίζω ότι είναι μια καλή δουλειά να πάτε να πιείτε το ποτό σας Να ακούσετε ε, ωραία τραγούδια, να πάρετε μια ανάσα Ιστορίες μουσικής παρέας με το πιάνο του Και θα ακούσετε και περιστατικά και διάφορα άλλα πράγματα Και θα α, α, α, καθαρίσει λίγο φτάκια σας όπου υπάρχει μουσική, όπου υπάρχει επιλογή νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να παίρνουμε μια βαθιά ανάσα τώρα που καθαρίζει λίγο καιρό, καιρός και πριν πιάσουν οι ανοιξιάτικέ φροχές και σας λέω με το χέρι στην καρδιά όταν είπα πριν για το τροχέο δεν θέλω να αναφερθώ στη φρίκη αυτή καθόλου ε, θέλω να αναφερθώ σε μια κακοήθεια συναδελφική είναι από τα πράγματα που μου τη δίνουνε <ερ'> και δεν μπορώ να μην το κάνω όταν ο Βογιώπουλος έχει γράψει για τον πατέρα του ένας των θυμάτων τον, του, του, του τζαμπο ένα κομμάτι πολιτικό, οικονομικό, ε, συνδικαλιστική και άλλης κριτικής βαθιάς πριν από κάποσα χρόνια το 2012 και βρίσκεται συνάδελφος ο οποίος παίρνει αυτό το κομμάτι βάζει τη φωτογραφία του νεκρού παιδιού και μοιάζει σαν αυτό το κομμάτι να έχει γραφτεί τώρα πάνω στο άπαφο καρβουνιασμένο πτώμα του παιδιού. Η χειδαιότητα, η με το φόνο, με τη δολοφονία... Όχι απλώ ενός ανθρώπου που υπογράφει και προκειμένου ο Νίκος Αμπογιόπουλος, πολλοί άλλοι μπορεί να το έχουν πάθει αυτό. Υπάρχει κόσμος που έχει αυτοκτονήσει από αυτή την facebook και αντίληψη ότι μπορώ να κάνω τα πάντα, να μονταρώ τα πάντα, να φτιάχνω τα πάντα. Αλλά είναι αυτό που καταστρέφει τη δημοσιογραφία όταν δημοσιογράφος τολμάει να λέει σε άλλο δημοσιογράφο χωρίς να έχει τσεκάρει και με κόσμο από κάτω. Να του γράφει από πάνω εγκατάλειψη τη δημοσιογραφία. Εσύ δεν κάνει γι' αυτά. Για το γράφει συνάδελφο για συνάδελφο. Αυτού του είδου οι προσωπικέ διαφορέ, σα συστήνω να με διαβάσετε την Κυριακή στο Ριζοσπάστι. Για την προσωπική διαφορά του Πιγκουίνου, είναι άλλο θέμα αυτό. Αλλά πρέπει να το με διαβάσετε. Να καθίσετε να σκεφτείτε τι είδου χυδαιότητα αναπαράγεται πάνω στην τραγωδία. Εκεί θεωρώ ότι αρχίζουμε και χάνουμε την κουλτούρα μα. Τι χάνουμε. Η κουλτούρα χάνεται όταν η τραγωδία, η τραγωδία το ασύλληπτο, η τραγωδία γίνεται αφορμή. Δεν ξέρω, εγώ οδηγώ, οδηγώ 45 χρόνια. Σοκαρίστηκα σε τέτοιο βαθμό που με πιάνω στον δρόμο τις τελευταίες μέρες να είμαι λίγο πιο επιφυλακτική, λίγο πιο προσεκτική. Ρε παιδί μου, πώς το λέμε στα ελληνικά, ήτσι, δηλαδή είμαι πιο, πιο στην τσίτα. Έχω δει τις δύο τελευταίες μέρες Τη μία στο ποτάμι στην Κυφισσού Την άλλη μέσα στην Κυφισίας Ανθρώπους να τρέχουν με 180 και 200 Χωρίς να έχουν τέτοια καλά το super duper αυτοκίνητο Την αυτοκινητάρα Ή και με αυτοκινητάρα είτε χωρίς αυτοκινητάρα Να μην τους νοιάζει ποιο είναι δίπλα Και εκεί να λες Ρε παιδί μου αυτού δεν του άγγιξε τίποτα Ούτε η τραγωδία Μα εδώ δεν τον άγγιξε τον άλλον να βρίζει πάνω στο νεκρό. Θυμηθείτε μόνο την ύβρη που στέρισε όλη τη δόξα από τον Αχυλαία. Το σούρσιμο του πτώματος πίσω από το άρμα του του έκτορα. Την ύβρη, αυτή την ύβρη, αυτή την ύβρη την έχουν πει οι αρχαίοι Έλληνε και για την ακρίβεια ο Όμηρος και αυτό είναι το κομμάτι του πολιτισμού. Επομένως είναι ζήτημα επιλογής. Αν μπορείς να είσαι αχιλλέας χωρίς την ύβρη του πτώματος του έκτορα. Στο 2017 φύγει η διευθμίση. Λοιπόν, α, θα μείνω τώρα σε κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία στην θέαση και στην τηλεθέαση. Η δύναμη ήταν ανέκαθεν στο τηλεκοντρόλ. Προχώρησε η τεχνολογία πάρα πολύ Εγώ αντιστέκομαι στην στην ιδέα Ότι δεν προχώρησε η, η, η τηλεθέαση και τα παιχνίδια Ένα βήμα παραπέρα το παιδάκι μου ε, Δηλαδή Survivor παιζω τα ήμουν από 15-18 χρόνια και Ξαναλέγαμε τα ίδια πράγματα Αν πατήσετε το YouTube θα το βρείτε Και όμως βλέπεις ότι έχει διάρκεια Άρα έχει το μυστικό τη ταύτιση. Έχει, έχει μια σειρά από πράγματα. Έχει εκείνη την επαρκή φτύνια, με αποτέλεσμα η παραγωγή να βγάζουν και πάρα πολλά λεφτά. Και δεν είναι μόνο το survival, είναι αντίστοιχα πράγματα. Ωστόσο, έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό η τεχνολογία που σήμερα, για παράδειγμα, η τηλεόραση on demand, σε όποιον είναι σε μια πλατφόρμα, αν μου αναγκαστικά πια, προσφέρει μια σειρά από πράγματα. Εγώ την έβαλα. Δηλαδή, ε, το έκα, έκατσα και το έκανα. Το γύρισα πίσω. Το τζάμπα ήταν. Και το γεγονό ότι έχει την ευχαίρεια να εσύ το χρόνο που θα δει κάτι. Να μπορεί να επιλέξει από το παρελθόν. Γιατί στο παρελθόν υπάρχουν οριστικοί πράγματα. Υπάρχουν και ταινίε, υπάρχουν και χιλιοδιό. Να μην ε, βάλει τη ζωή σου στη φόρμα ότι θα το δω. Πρέπει να μην κάτσω σήμερα μέσα γιατί αυτό μ' αρέσει και θέλω το δω. Και άρα δεν θα κάνω κάτι άλλο. Ε, αυτό το πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν διανοείται κάποιο πώς η τεχνολογία, όσο ένα συγκεντρώνεται σε λιγότερα χέρια, έχει επιπτώσει ακόμα και στην τσέπη του καθενό. Τι θέλω να πω για παράδειγμα. Έγινε πολύ τσιμωδό στο Netflix. Το Netflix έχει πολύ ωραίες ιδέες αυτά, τα serial που παίζονται από τα Game of Thrones και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, έτσι, τα πάντα, πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν έχει έρθει και στην Ελλάδα απευθείας, τώρα έχει κακούς υποτήλους και χίλια δυο. Για προσέξτε όμως, άμα είσαι στην πλατφόρμα τη COSMOTE και αφού που απληρώνεις και η COSMOTE πληρώνει φόρο εδώ. Το Netflix δεν πληρώνει φόρους εδώ. Τέτοιες συζητήσεις λοιπόν για τα media; Για τα μίδια ω επιστήμη, πια ω μέσο ψυχαγωγία. Εγώ ξέρω ανθρώπου θεόφτωχου που δεν μπορούν να κόψουν τη συνδρομή σε κάτι τέτοιο, γιατί δεν έχουν άλλον τρόπο να αναπνεύσουν, να διασκεδάσουν. Δεν υπάρχουν χρήματα για παραόξο, και αυτό είναι ένα κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού. Είναι η τεχνολογία, έτσι. Υπάρχει το Facebook για να ανταλλάξει πληροφορίε. Λέω τώρα, έτσι, ή το Twit για να πει την άποψή σου. Τώρα, το Twit το πα και το κάνει εργαλείο αυτό. Εκείνο το πα για να το κάνει. Σε... Δεν φταίει ποτέ το χέρι. Το μαχαίρι, το χέρι φταίει. Πότε δεν φταίει το μαχαίρι. Τα μαχαίρια έχουν γίνει καταπληκτικά. Δηλαδή, παλιά ήθελες αγωνιστές. Σήμερα πας και παίρνεις ένα φθηνό μαχαίρι από το σούπερ μάρκετ και σου βαστάει μια ζωή. Και είναι και πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ φθηνό και που είναι και πολύ ωραίο αισθητικά. Άμα αυτό σφάξεις άνθρωπο, ε, ε, ε, τι συζητάτε τώρα. Η γνώση υπάρχει παντού. Με αυτή την έννοια... Δεν είναι ανάγκη να συμφωνεί ο ένα με τον άλλον. Είναι να αποκομίζει κάτι ο ένα από τον άλλον. Να ανοίγει το κεφάλι, να γίνονται οι σκέψει. Μπορεί εγώ να είμαι αφορμή, αυτό θέλω να κάνω. 45 χρόνια αυτό προσπαθώ να κάνω. Να είμαι αφορμή σκέψη. Α τι πάρει όλη τη σκέψη, πάει κάπου. Μπορεί να βγει απέναντί μου, δεν με νοιάζει. Κακό να μην του κάνω. Και κακό του κάνω άμα τον υπνοτίζω. Άμα του παίζω κάτι που τον κάνει να αισθάνεται πεινάμε κι εμεί, πεινάνε και, εμείς, και διάσημοι και οι μαχητέ. Και άρα να δούμε ποιο θα κερδίσει Μα αυτό το αίσθημα το φτηνό. Που μας κατάντησε να αναρωτιόμαστε επειδή στο κύπελο είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, πάω και ΆΕΚ αν θα γίνει το κύπελο ή αν θα σφυριχτεί και μετά θα σταματήσει επεπεισόδια. Ούστο να πάμε να χαθούμε. Οπότε πάρτε μια νάσα με τη γαλάνη τη μουσική του Τσιτσάνη και το γεράσιμο τσάκαλο στους στίχους τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα. Η τη σήμερα την τη τώρα ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχιτέρα του χώρισμου μας έφτασε η ώρα μπορείτε για τους δύο να να καλύτερα ας καθαρίσουμε και για τους δυο να είναι καλύτερα ας καθαρίσουμε αφού η γκρινιά ξέσπασες από στο δρόμο αυτών κι θα δυστυχίσουμε κι αν περιμένουμε τι θα κερδίσουμε Σήμερα τη αύριο τη τώρα, αφού δεν γίνεται μαζί να ζήσουμε, κι αφού μα πήρε πια η κατηφόρα, καλύτερα από τώρα να χωρίσουμε, αφού δεν γίνεται μαζί να ζήσουμε. Καλύτερα από τώρα να χωρίσουμε Αφού δεν γίνεται μαζί να ζήσουμε Λοιπόν, όταν φύγουν έτσι τα τραγούδια Νομίζω ότι παίρνουμε μια βαθιά να σα Φανταστείτε πόσο πλούσιοι είμαστε Σε διεξόδους που... Μπορεί μου να βουτάμε, λοιπόν σήμερα είναι μια επέτειος που για παράδειγμα σε πάρα πολλοί κόσμο μπορεί να μιλάει τίποτα Τη συστήνω και ψάξτε και πληροφορίες γι' αυτό Σαν σήμερα εκδόθηκε η σονάτα του Σελινόφωτος του Πετόβεν Μπείτε στο ίντερνετ, πατήστε στο YouTube, να πάμε και στην καλή χρήση Ακούστε τη σονάτα του Σελινόφωτος Διαβάστε τις πληροφορίες για να συνειδητοποιήσετε πόσο άλλαξε πράγματα στη σονάτα αυτή η σονάτα πόσο από τον Μπετόβεν φτάσαμε μετά στο Σοπέν στην Επανεστατική, στη φαντασία, στη η Να δείτε σε ποιες ταινίε έχει παιχτεί. Έχει παιχτεί ως υπόκριση σε ποιες ταινίε, Πόσους έχει αμπαινεύσει, πόσα μοντέρνα συγκροτήματα. Ο Μπετόβεν, η σονάτα του Ελληνόφωτο. Και άμα μπείτε εκεί θα διαβάσετε και ενδεχομένω το ρίτσο και τη σονάτα. Και θα δείτε από πού έρχεται η έμπνευση και πώς έρχεται η έμπνευση. Αν τα καταφέρετε να διαβάζετε το ρίτσο και να παίζει από κάτω η σονάτα του Σιλνινόφωτο, μπορεί να ανακαλύψετε ενδεχομένω, λέω, ως πρόταση, για να τελειώσω και εγώ με μια πρόταση του Σαββατοκυριακού, η σονάτα του σιλνινοφωτο κατα κρατάει 12-13 λεπτά. Για να το διαβάζετε το ρίτσο έτσι και να τον καταλάβετε, μπορεί άλλα τόσα. Μπορεί ξαφνικά να έχετε φτιάξει το δικό σα ατομικό πρόγραμμα, αυτή είναι η ευχαίρεια τη επιλογή, από τα ήδη υπάρχοντα πράγματα. Και να έχετε προσφέρει στον εαυτό σας ένα τέταρτο που δεν διανοηθήκατε ποτέ ότι μπορείτε να είσαστε εσείς παραγωγός και να μην σας έχει κοστίσει και απολύτως τίποτα. Αυτή είναι η γοητεία της προσπάθειας των ανθρώπων για έναν καλύτερο κόσμο όταν τα μέσα παραγωγή. κάποιου πράγματος, τα έχουμε εμεί στα χέρια μας και δεν τα έχει κάποιο άλλο. Ακόμα και σε αυτό το στάδιο που δεν τα έχουμε κατευθείαν στην πηγή τους έχουμε τόσα μέσα ώστε να παράγουμε και πράγματα εμείς για μας και να τα μοιραζόμαστε με τους άλλους. Φτιάξτε λοιπόν τις δικές σας μικρές παραγωγούλες και για να σας αποχαιρετήσω ωραία το Σαββατοκυριακό με την α, πεποίθηση την ευχή την προσδοκία να μην ακούσουμε τίποτα κακό αυτό το Σαββατοκυριακό να μην χτυπηθεί κανένα ταξιτζής έχω φρικάρει με αυτό το πράγμα, ειλικρινά σα το λέω ε, με αυτούς τους serial killers που εμφανίστηκαν και εδώ στην πραγματικότητα, ένα μημητικό φαινόμενο μια αρρώστιας η οποία αρχίζει και μολύνει όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Σας χαρίζω ένα εξαιρετικό τραγούδι που ψάρεψε στο διαδίκτυο η αδερφούλα μου η Νάνση και μάλιστα λέγεται «Φόρος Αγάπης», είναι ο μοναδικός φόρος για τον οποίο δεν υπάρχουν διαφωνίες, δηλαδή τον καταβάλουμε όλοι μας αγωνγίστος στο μήκος του βίου μας. Το αφιερώνω εξαιρετικά σε όλου και σε όλε με τι ευχές για ένα καλό Σαββατοκύριακο. Το τραγούδι τη Μαριλένα Παπαδήμα, η μουσική του Γιώργου Τρυφερόπουλου, η στίχη τη Στέλλας Ζεϊμπέκη δεν κυκλοφορεί σε δίσκο, σε CD δηλαδή, κυκλοφορεί μόνο στο διαδίκτυο. Είναι όμω εξαιρετικό πόσο σου λείπει το φιλί, ήλιο αγέρα και βροχή, πόσο σου λείπει το κορμί, έρωτα, χάδι και ζωή. Λοιπόν, φόρο αγάπη, φόρο καρδιά. Από μένα για εσά, καλό Σαββατοκύριακο. Πόσο φόρος καρδιάς είναι το δίχτυ της μοναξιάς ποιος στεναγμός στο νύχτη όταν μετράς πόσο σου λύπη Πόσο σου λυπεί το φιλί Η αγέρας και βροχή πόσο σου λύπη το κορμί Έρωτα, σκάδη και ζωή. Φόρος αγάπης, φόρος καρδιάς είναι ο πόρος της βραδιάς, όταν το δάκρυ σου σε πνίγει και το σπάθι βάθια σου πηγεί. Πόσο σου λείπει το φιλί, ήλιος αγέρας και βροχή, πόσο σου λείπει το κορμί, έρωτα, σχάδι και ζωή. Τις καρδιά είναι το δίχτυ της μοναξιάς και το γιατί που σε πληγώνει σε κομμάτιαζει σε σκοτώνει. Πόσο σου λείπει το φιλί, είνος αγέρας και βροχή. Πόσο σου λείπει το κορμί, δεροτασχαδί και ζωή. Προ αγαπη, χωρο ψυχή! Είναι το όχι τη ζωή.